Κεφάλαιο ε. Σελίδα 15. Η επί του όρους ομιλία. Στοιχοι 1 έως 12. Οι μακαρισμοί. 1. Όταν δε είδε του όχλου, ανέβη στο γειτονικόν προς την λίμνη νόρο και αφού εκάθισεν, ήρθαν πρυσίων του οι μαθητέ του. 2. Και αφού ήνυξε το στόμα του με την απόφαση να ομιλήσει, του εδίδα και λέγον. 3. Μακάριοι και πανευτυχεί είναι εκείνοι. Που ταπεινώ συναισθάνονται την πνευματική πτωχία των και την εξάρτηση ολοκλήρου του εαυτού των από τον Θεών, διότι είναι η δική του η βασιλεία των ουρανών. 4. Μακάρι είναι εκείνοι που πενθούν για τα σαμαρτία των και για το κακό που επικρατεί στον κόσμο, διότι αυτοί θα παρηγορηθούν υπό του Θεού. 5. Μακάρι είναι οι πράοι που συγκρατούν το θυμό του και δεν παραφέρονται ποτέ διότι αυτοί θα λάβουν ω κληρονομίαν από τον Θεόν την υγιή της επαγγελία και θα απολαύσουν από την παρούσαν ζωήν τα αγαθά της ουρανίου κληρονομίας. 6. Μακάρι είναι εκείνοι που με σφοδρών εσωτερικών πόθων, σαν πεινασμένοι και διψασμένοι, επιθυμούν τη δικαιοσύνη και τελειότητα, διότι αυτοί θα χορταστούν δια πλήρους του πόθου των. 7. Μακάρι είναι ευσπλαχνικοί και ποιοικοί που συμπονούν στην δυστυχία του πλησίον, διότι αυτοί θα ελεηθούν από τον Θεόν εν τη ημέρα της κρίσεως. 8. Μακάρι είναι εκείνοι που έχουν την καρδία τους καθαράν από κάθε μολυσμό αμαρτία, διότι αυτοί θα είδουν τον Θεόν. 9. Μακάρι είναι εκείνοι που έχουν μέσα τους την εκτου αγιασμού ειρήνην και μεταδίδουν αυτήν και στους άλλους, ειρηνεύονται στούτους και μεταξύ των και προς τον Θεών διότι αυτοί θα αναγνωριστούν και θα διακηρυχθούν στον ουράνιον κόσμον ή η θεου 10. Μακάρι είναι εκείνοι που εδιώχθησαν ένεκα της αρετής και της χριστιανικής των τελειότητος διότι είναι η δική των η βασιλεία των ουρανών. 11. Μακάρι γίνεστε εσείς οι μου όταν σας υβρίσουν οι άνθρωποι και σας διώξουν και είπουν ψευδόμενοι παντός είδους κακολογίας και κατηγορίας εναντίον σας δι' 12. Χαίρετε και ζωηρά εκδηλώσατε την χαρά σας, διότι η μοιβή σα στου ουρανούς θα είναι μεγάλη, διότι έτσι κατεδίωξαν και τους προφήτες τους οποίους έστελνε ο Θεός πρωτύτερα από σας.